Ένα σύστημα πρέπει να δοκιμαστεί και να δοκιμαστεί καιρό και στη συνέχεια. Ότι.. Και... Λέω, λέω λοιπόν, ναι. ότι είναι προς τη σωστή κατευθυνσή. Αλλά πρέπει αυτό το σύστημα να δοκιμαστεί πάλι. Και πρέπει οτιδήποτε προκύψει και βλέπουμε εμείς ό,τι δημιουργείται πρόβλημα να το μεταφέρουμε και να γίνει η απαιτούμενη αλλαγή. Mm -hmm. Να δούμε... πρέπει να δοκιμαστεί. Είναι προς τη σωστή κατευθύνση. Οι δεν πρέπει να δίνουν τόσες πολλές εξετάσεις Διάβαζα πόσα μαθήματα, μαθήματα δίνουν οι μαθητές στο τέλος της σχολικής χρονιάς και η αλήθεια είναι ότι έπαθα πλάκα κύριε Παπαδομαρκάκη ε, εντάξει, σίγουρα, 12, σίγουρα, 13, 14 μαθήματα ε, στο τέλος όλοι, της χρονιάς Θυμόμαστε όλοι όλοι μας, όλοι μας όταν από τότε που τουλάχιστον υπάρχουμε εμεί δίνουμε εξετάσεις κάθε μάθημα και εξέταση κάποια στιγμή Πρέπει να αξιολογούνται οι μαθητές με το σωστό τρόπο και είπα και πάλι ό,τι προκύψει να διορθώνεται. Να διορθώνεται. Ε, έτσι είναι. Είναι κάτι καινούριο. Σίγουρα θα προκύψουν κάποια θέματα στην Βεβαία. απορία. Να ευχηθούμε και να μην και... υπάρχουν βέβαια. Μακάρι, αλλά... Μακάρι, αλλά το αλλά σημαντικό είναι ότι δεν σχόλιο. θα ταλαιπωρούμε τα παιδιά. Εγώ εστιάζω κυρίω στα παιδιά. Μα για τα παιδιά δεν δουλεύουμε για τα παιδιά... Δεν ειναι. το ξέρω κύριε Παπαδομαρκάκη πια αν δουλεύουμε όλοι για τα Όχι, παιδιά. Για αυτό δουλεύουμε <laughs> εκείνοι γι' αυτό δουλεύετε Δεν ξέρω για αν δουλεύουνε όλοι. Μας, η αγωνία μας κάθε χρόνο δεν είναι για μας. Είναι για τα παιδιά. Εινήκη, σα το λέω. Δηλαδή ε, βλέπετε και με τα κενά και με τους καθηγητές που αγωνιούν. Και οι γονεί, mm -hmm. αλλά και εμεί και οι στο σχολείο. Είναι για τα παιδιά είναι να προσφέρουμε ότι καλύτερο μπορούμε και εμείς. Γιατί αυτή είναι η δουλειά μας.